Life. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους σα. Πέρασε αρκετό καιρό. Πέρασε ένα ολόκληρο καλοκαίρι. Ήρθε και το Σεπτέμβριο. Σε ένα πραγματικά ιδιαίτερο, περίεργο καλοκαίρι αυτό που πέρασε. Είναι αλήθεια και το φθηνόπορο Και για να επιστρέψουμε όμω και να τα ξαναπούμε και να είμαστε πάλι εδώ παρέα σα για περισσότερε θεματικέ εκπομπέ με αληθινά τραγούδια. Να παίρνουμε δηλαδή δύναμη και ενέργεια θετική από τα τραγούδια και να μπορούμε να προχωράμε, να συνεχίζουμε και να αντιμετωπίζουμε. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλα αυτά που ήρθαν έρχονται και πότε φαίνεται θα έρχονται και όλο και πιο συχνά. Τώρα κάτι άκουσε έρχονται κοργοί. <laughs> κάτι φεύγει κάτι έρχεται. Αλλά μ, μέσα σε όλο αυτό λοιπόν να έχουμε το μυαλό μας σε ετοιμότητα και καθαρό για να μπορούμε να τα διαχειριζόμαστε. Όπως επίσης και τις εκλογέ που έρχονται αύριο. Και αφού πέσαμε πάνω στις εκλογές... Δεν γίνεται φυσικά να τα έτσι έξω Ξέρω η εκπομπή είναι και ένα χρονογράφημα πολλές φορές Λειτουργούμε έτσι με πράγματα που συμβαίνουν όταν συμβαίνουν Θα ακούσουμε και κάποια από αυτά που χάσαμε την περίοδο που μας πέρασε Γενικά θέλω να πιστεύω ότι όπως κάνουμε πάντα στο ξεκίνημα Στην πρώτη μας εκπομπή Θα είναι ένα ενδιαφέρον δύο ώρα το επόμενο για Μέχρι τι 8 που θα είμαστε εδώ και πάλι παρέ Και πολύ χαίρομαι που τα ξαναλέμε ε, αν θέλετε να μα βρείτε, ελάτε στο δωμάτιο επικοινωνία, στο chat room εδώ στο Cocktail Web Radio. Στείλτε μα μήνυμα με το live 24, στο facebook στη σελίδα μα Πέσει του τραγουδιστά ή ακούστε τα τραγούδια παρέα μα εδώ πω είμαστε μέχρι τι 8. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μα. Πάμε ξανά. Έρχονται εκλογέ. Και όταν έρθει αυτό το τραγούδι ο Ορφία Περίδη που θα ανοίξει την απόψηνή βραδιά, νομίζω ούτε που είχε φανταστεί με το στίχο θάλασσα στη Λάρισα ότι θα είχαμε μία πραγματικά Λάρισα, θα είχε φτάσει η θάλασσα στη Λάρισα ε, το Σεπτέμβριο του 2023 είναι ένα προφητικό τραγούδι που θα μπορούσε να πει κανείς που μας έρχεται από τη δεκαετία του 1990 τότε που ήταν όλα καταπληκτικά, μοναδικά αλλά και πάντα είχαμε εκλογές για τι αυριανές που έρχονται λοιπόν και πάλι εκλογές ακούστε τη που ξεκινάει ο Ρυφέας Παρίδης Θάλασσα στη Λάρισα, σιδηροδρόμου στη Κρήτη, όχι τρίπες στις δεκάρες, έρχονται εκλογές. Πέσε μόνο σου Άρχιγε, απ' το προεκλογικό μπαλκόνι και ότι μας ενώνει είναι αυτό που δε θα γίνει ποτέ. Αν δε βγείτε πρωτοκόμα, το ίδιο βράδυ κυριακή, θα καείτε ζωντάνι σε λαμπάδες τις κολόνες της ΔΕΗ. Και αν δε βγούμε πρωτιέμις, το ίδιο βράδυ κυριακής, να μας τρώνε τα λιοντάρια στον υποδρομό με βάρτια. Έργα στις οδούς, θέσεις και μισθή αυξήσεις, εντυπώσεις, υποσχέσεις, έρχονται εκλόγε Κάθε τέσσερα χρονάκια μία Κυριακή πολίτες και ό,τι δεν τους είπες γράψα στο ψηφοδέν κι εσύ Κι όχι να δες αν δεν βγείτε πρώτο κόμμα, το ίδιο βράδυ κύριακη θα καείτε ζωντάνοι σαν λαμπάδες στι τις της ΔΕΗ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 μια Κυριακή πολίτε. και ό,τι δεν τους είπες γράψτε. γράψτε στο ψηφοδέλτιο και εσύ Τι ωραίο που τα λέει εδώ ο Ορφέας Ό,τι δεν τους είπες Γράψτε στο ψηφοδέλτιο και εσύ Είναι ευκαιρία σου να γράψεις αυτό που πιστεύεις ότι πρέπει να ακουστεί Γιατί έτσι ακούγεται μια φορά στα τέσσερα πέντε χρόνια ανάλογα Την εκλογική διαδικασία Τώρα έχουμε του δημάρχου που έρχονται, αλλά και του υπεριφερειάρχε και όλε αυτέ τις δημοτικέ εκλογέ. Παρόλα αυτά, έχουν εμπλακεί και διάφοροι βουλευτέ, ε, σε όλη την... Φυσικά, μιλάμε για μια πολιτική διαδικασία. Άρα, νομίζω ταιριάζει πολύ ωραία από τα τραγούδια τη δεκαετία του 70 του Βασίλη από τα αγροτικά, από τι συναυλίε που έκανε φέτο το καλοκαίρι. Τον είδαμε κι εμεί, βρεθήκαμε στην Κέρκυρα, σε αυτέ τι συναυλίε που έκανε για τα 50 χρόνια. Θα κάνουμε μια ολοκληρωμένη εκπομπή αφιέρωμα σε αυτή την ιστορία με τα 50 χρόνια. Έχουμε μαζέψει ωραίο έτσι, υλικό που δεν κυκλοφορεί και ευρέω στο διαδίκτυο. Θα σα πω. Από τι συναυλίε λοιπόν, που έκανε φέτο το καλοκαίρι, να ακούσουμε τον βουλευτή. Λοιπόν. Για και χαρά σα, βρε Τριώτε. Και εμένα, οι γονεί μου ήταν αγρότε. Άλλο τι κάνω εγώ τώρα. Έτσι, λοιπόν, όλο και πιο κοντά στου ψηφοφόρου. Όταν έρχονται εκλογέ πάντα, όλα αυτά. Εκείνε τι μέρε. Τι επόμενε, τι υπόλοιπε. Ε, κάπου αλλού, κάπως αλλιώς ε, Ήρθε ο βουλευτής στο χωριό μας καλώ τα παιδιά Από τις ζωντανέ ηχογραφίσεις Τις φετινές του Βασίλη Παπαγκοσταντίνου Για τα 50 χρόνια Καλώς το ναι Τούτο εδώ Το ακούσαμε πρώτη φορά το 77 Και ακόμα το ίδιο είναι Ήρθω δουλευτής στο χωριό κόλπες από εκεί κι από εδώ μοιράζει υποσχέσεις στους αγρόνες θα σας γλιτώσουμε από τη δυστυχία νερό θα φέρουμε, θα φτιάξουμε σχόλια και όσο για τα το χα, κορίτσια που σε μισ θα βρούμε. Για και, και χαρά σας δε και παπούδες βιταναγρότες. Γεια σα! Για χαρά και σας. Η βουλευτή στο χωριό, πόρτε από εκεί και από, από, εκεί και από Μοιράζει υποσχέσει στου αγρότε, Θα γίνει αύξηση τιμή των προϊόντων. Θα αυξηθούν και συντάξει των γέροντων. Νοσοκομεία θα σα φτιάξουμε οι εκλογές συγγωρούν. Για και χαρά σας ρε πατριώτες, Για Πιο βουλευτή στη Βουλή, βολτέ από δω και από εκεί. Φρονιάστηκε στην Αθήνα. Και μην τον είδατε το φίλο, το λεβέντη. Απ' το χωριό μα δεν περνάει ούτε. Για πελέτη, ποιο όσα μας είχε τάξει. Γίνανε. Βλάζει μετέ τα χεράσια, για και, 자... και χαράσουν <-APPLAUSE> Γεια και χαρά σα, ρε πατριώτε. Όλα αυτά είπαμε όταν πρέπει να μα ψηφίσετε. <χει> και δεν ξέρω πώ συμβαίνει η ίδια ιστορία. Εγώ νομίζω μερικέ φορέ ότι ξαναζούμε το ίδιο ακόμα και από αυτά που δεν ζήσαμε. Σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Όπω το είπε ο, ο Βασίλη Και το είπε πολύ ωραία το καλοκαίρι. Παρότι η φωνή του έχει αρκετά ακούτε, κουρασμένη από τα πολλά χρόνια που τραγουδάει, αλήθεια. Παρόλα αυτά το το σώμα το αρχίζει η ψυχή και φανερώνεται αλλιώ. πραγματικά πολύ συγκινητικές οι εμφανίσεις του παρότι η φωνή δεν είναι αυτή που ξέραμε εμείς προς το παρόν είμαστε στις εκλογές και σε αυτά που ζήσαμε, σε αυτά που έμεινε το καιρό που δεν τα λέγαμε εδώ ραδιοφωνικά γιατί συνέβησαν πάρα πολλά φέτος ίσως περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά από αυτές που εμείς έχουμε ζήσει μέχρι τώρα και όπω το περιγράφει πάρα πολύ ωραίο στο επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε, ο Σπύρος Ραμίνος κάθε φορά όλοι εμεί τι κάνουμε, με παιδιά, αγαπημένοι φίλοι, Πέφτουμε από τα σύννεφα. Και πέφτουμε συνέχεια από τα σύννεφα τελευταία. Δηλαδή, παλιά έπεφτε μια φορά, τώρα κάθε φορά τι έγινε, Έπεσε από τα σύννεφα. Τι έγινε, Πήγε να μπει στο καλάφι τον έσπρωξαν. Πέσαμε από τα σύννεφα. Όλα γενικά αυτά που συνέβησαν, κάθε φορά που συνέβαιναν, κάθε φορά όλοι εμεί πέφτουμε από τα σύννεφα. Τι Έπεσα απ τα κουβρετή αιματά, έπεσαν τα Με αυτά που έμαθα, έπεσαν τα σύνεπα. Έπεσαν τα σύνεπα, έπεσαν τα Έπεσα απ τα και έπεσαν τα σύνεπα. Πιάσαν ένα νου που Σαν και να λδίκαστή τε Που έπρεπε να δίκας στη Τ στην νομίκό και Τα σύννεφα. Τι ωραίο τραγούδι αυτό. Ε, τα έχει όλα. Τα λέει όλα μέσα σε τρία λεπτάκια. Τρει ή μισή λεπτά. Ο Σπύρος γραμμένο. Πέφτουμε τελευταία πάρα πολύ από τα σύννεφα. Καλησπέρα στου πολύ καλού φίλου και στου καινούργιου φίλου που έχουμε φέτο στο κοκτέιλ. Web Radio και του παλιού μα φίλου βέβαια. Ο Πάνος και η Άτζελα. Η οποία είναι εδώ παρέα μα το Σαββατοκύριακο. Είναι αύριο Κυριακή τα παιδιά 7 με 9. Άκουα την εκπομπή του. Την άκουσα χωραφημένη. Τι ωραίε μουσικέ που βάζουν τα παιδιά κάθε φορά, κάθε Κυριακή. Πολύ ωραία. Την άκουσα εγώ στο δρόμο, στο αυτοκίνητο. Αυτό το ωραίο έχει το διαδίκτυο ότι την ακού και η χωραφημένη την εκπομπή, στο χρόνο σου που θες Στον DJ Τόνι, καλησπέρα. Στον Γιώργο, βέβαια, που μα φιλοξενεί εδώ στο Cocktail Web Radio, που έχει ανοίξει αυτό το δίευλο επικοινωνία για να μπορούμε να επικοινωνούμε όλοι μαζί και να μοιραζόμαστε τι μουσικέ, τα τραγούδια αλλά και τι σκέψει μα. Εδώ στο πέσω Τραγουδιστά, είτε είναι ευχάριστε είτε είναι δυσάρεστε, όλα μαζί. Έτσι είναι η ζωή εξάλλου ίδια. Δεν είναι ε, αποστηρωμένη μουσική, δεν είναι λίστε, και αυτό οπωσδήποτε δεν είναι το κοκτέιλ web radio. Μόνο ψέματα. Μόνο ψέματα. Αυτά πολλέ φορέ από ό,τι φαίνεται τα θέλουμε. Μα αρέσει, λε καλύτερα στα ψέματα. Ό, άμα είναι ακόμα ακούμε αυτέ τι αλήθειε, από το Φίβο Δεληβοριά και το τελευταίο του καταπληκτικό album. Κάθε φορά με κάθε καινούργιο του δίσκο μας εκπλήσει πάντα ευχάριστα. Ευτυχώς, η μουσική συνεχίζει έτσι, το τραγούδι, και έρχονται μόνο ψέματα. Δεν υπάρχει λόγο να υποφέρω. Ούτε να προφέρω το όνομά σου εδώ. Κάποιο έφτιαξε στη γη το παγκράτη και δεν έκλεισα μάτι. Από εκείνη τη μέρα εγώ το air condition στου δεκάξι να ανοίξει. Προτιμώ να το πνίξει. Αυτό που νιώθει και εσύ. Βιέσαι πάρα πτυβάρνα βατσιγάρα. Μάθε λίγη κοιθάρα μα ποτέ να αγγίξεις τόση και πες ψέματα πες μου ψέματα πες ό,τι ψέμα μπορείς πες μου ψέματα μόνο ψέματα και βγες κάποιον άλλον αδερί. Υπάρχει λόγος για υποσχέσεις Όταν θες να πονέσεις Τα χέρια μου θα βρισκόνται εκεί βρες σειρές αυτό τέλει επεισόδια Βάλ' το αμέσως στα πόδια Αν υπάρχει δεδομένη πλόκη Δες τον πρώτο και το δεύτερο κύκλο αλλά μη δεις τον τρίτο Και αγνώ εις όποιον λέει να τον δεις Είμαι μόνος μόλις νύχτα στο τσάο Και εσένα κοιτάω Σ' έναν πρώην να πάλι νόδεις Να λες ψέματα Πες του ψέματα Πες ό,τι ψέμα μπορείς Πες του ψέματα Μόνο ψέματα Και έλα μετά να με βρεις Δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσω πέρπατα προς τα πίσω Και βρίσκω το μεγάλο κοινό. Όπως κάθε χωμό σάπινς που ξέρω Για να τα καταφέρω Σκοτώνω το μισό μου αυτό Φτιάχνω το στ' πορτοκαλάδα και εσπρέσω Ξέρω πως θα πονέσω Αν σπάσω τον κύκλο αυτό Άμα βγούμε ανοιχτή τη σκεπή μου Και σε κάνω δική μου Και θελήσω να πω σ' αγάπω <θες> Θα πω ψέματα, θα πω ψέματα Θα πω <θες> ό,τι ψέμα <θες> Θα ψέματα <θες> <mark> <θες> <στονίς> μόνο <θες> <θες> <θες> <φες> Δεν υπάρχει λόγος για φασαρίες Μαζευτείτε οι κυρίες Και φτιάξτε μια μυκείο Βάψτε μόφτα κουρασμένα μπαλκόνια Και αλλάξτε σε ντόνια. Σε κάθε κρεβάτι στενό, το Το'χω νιώσει αυτό που πάω να νιώσω Και θα το μετανιώσω Μα είναι ήδη αργά Ξημερώνει κι όλοι σπίτια γυρίζουν Μελόδιες ψιθυρίζουν Και πέφτουν κι μένα Λένε ψέματα, λένε ψέματα Λένε ό,τι ψέμα μπορεί. Λένε ψέματα Σαμά και βγαίνουμε μετά να Βγαίνουμε Καλώ ήρθατε, του καινούργιου φίλου που ήρθαν τώρα στην παρέα μα, Σάββατο απόγευμα στο κοκτέιλ Web Ιδίω. Είναι η εκπομπή στο τον και ο Δημήτρη Δίνο. Είναι η πρώτη μα συνάντηση εδώ για την καινούργια σεζόν. Θεματικέ εκπομπέ, υποσχόμαστε με αληθινά τραγούδια. Σήμερα το θέμα μα είναι οι εκλογέ που έρχονται. Είναι όμω και όλα αυτά που ζήσαμε και περάσαμε το καλοκαίρι που έφυγε, τα οποία δεν πρέπει να τα ξεχνάμε γιατί αν έχουμε μπλήμη μπορούμε να προχωράμε μπροστά αλλιώ και να ελπίζουμε ότι κάτι μπορεί να αλλάξει στο μέλλον. Από αυτά που άκουσα από ανθρώπους της μουσικής όλο αυτό το διάστημα που ζήσαμε από τις περκαγιές της πλημμύρες υπάρχουν τρεις σκέψεις τις οποίες θέλω να τις και εδώ μαζί απόψε να τις ξανακούσουμε, να τις χορτάσουμε από τρεις σπουδαίες καλλιτέχνες και μαζί και από ένα, κάποιο, από ένα τραγούδι του το οποίο ε, συνδυάζεται με το λόγο τους, το καταπληκτικό Ο πρώτος είναι ο πολύ αγαπημένος μας ο και μόλι αυτό, την προσπάθεια που έχει κάνει στον Βόλιο και στο Πίλιο, φεύγει βέβαια τελικά. Πάει στην Κύπρο να μείνει πλέον. Ε, ο δεύτερο είναι ο Θωρά και ο τρίτο ο Σοκράτη Μάλαμα. Τρει εξαιρετικοί μουσικοί που συνεχίζουν να μα κάνουν περήφανο για το ελληνικό τραγούδι σήμερα. Τώρα που λείπουν οι άλλοι οι πολύ σπουδαίοι και οι μεγάλοι, Να ακούσουμε τον Αρκίνο πρώτα. Έρχομαι από την καταιγίδα. Έρχομαι από τη λάσπη. Από το ρημαγμένο παράδεισο, από το πύλιο, από τα αποκομμένα χωριά, από τα πεσμένα γεφύρια, τους βουλιαγμένους δρόμους, τα κατεστραμμένα σπίτια, τα κρεμισμένα. Έρχομαι από τη λάσπη. Από τους πνιγμένους ανθρώπους, τα πνιγμένα ζώα, τα πεσμένα δέντρα. Από τις κομμένες εθνικές οδούς από την κομμένη την καμένη την πνιγμένη χώρα μας Έρχομαι από το Βόλο ο δήμαρχος της πόλης πριν από τρεις μέρες ο ανεκδίγητος δήμαρχος ανεβασμένος σε μια βουλντόζα φώναζε στην ερμιά εκεί που δεν υπήρχε άνθρωπος, ήρθε το και το νερό, ελάτε να πάρετε για την κάμερα κάνοντας Προεκλογικό σποτ. Μπα και τον ξαναψηφίσει κανεί. Έρχομαι από τη χώρα που θα τον ξαναψηφίσουν όμω. Έρχομαι από τη χώρα που ξαναψηφίζουν. Δεκαετίε τώρα όσου μα ρημάζουν. Και αφού τα είπα αυτά, τραγούδισε για το περίφημο πλέον νερό των Σταγιατών, εκεί το μέρο το οποίο έμενε όλο και ο Σιωανίδης. Το θαυμάσιο τραγούδι αυτό με την του Διαντίνα Νέα ο ποιος το πίνει, πολεμάει κι αντέχει, δεν τα αγοράζω, δεν πουλώ μα με κερνάς και στο κερνό, σαν το νερό το σταγιάτων δεν έχει. Χιλάει στις πέτρες και στο πόμα φρέχει, κορμί φωτίζει και κορμάρια βρέχει, Πίσι χώρια, για κααρβγε σε γες πλαθάνια και οξιές, κορμούς μουςποτίζει και κορμάτια καν Δραγυλά, δροσίζει το αφρίο και το υγρός και τε ζανά, μα εδώ δεν γάορα το νερό μέσα τη χούβα σου θα πιού, σολίνα γίνεις ολίσε μια μουλιά, μας αν το νερό κοστά για τον δενέ. Αποράζω θε πουλό Μα με γερνάς και στο καιρό Όποιος Ότι... το πίνει Πολεμάει και αντέχει Σαν τον ερώτο Σταγιατόν δεν έχει από τα, πολύ, από τα πιο ωραία τραγουδία που έχουμε ακούσει Το Αλκίνο και έχει πολλά πλέον Και αυτός είναι μια περίπτωση Στον τον Φίβο Δελειβουριά Όσο περνάει ο καιρός Γίνεται όλο και πιο ωραίος, πιο όρημος στη μουσική του η συνέχεια που γράφει και τα τραγούδια και ο λόγος του που πλέον γράφει και στους στίχους και τη μουσική στα τραγούδια του. Ε, ο επόμενος, πολύ αγαπημένος μας βέβαια, είναι ο Θανάσης Παπακουσταντίνου. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είχα αρχίσει να τον ακούω από πιτσιρικά στον Ανδούλβα σε ένα δισκάδικο στις αρχές του 1990 όλη αυτή τη, τη γενιά που ξεκίνησε τότε στην ουσία τη δισκογραφία της. Και έπαιζε, θυμάμαι, μαζί με την Μελίνα Κανά σε ένα μικρό χώρο που ήμασταν δεν ήμασταν 100 άνθρωποι. Και χαίρομαι πάρα πολύ που γεμίζουν και μία και δύο και τρει και τέσσερι μέρε ε, οι συναυλίε για να ακούσουμε τη μουσική και τον μοναδικό ξεχωριστό του λόγο. Ε, και αυτό οι συναυλίε που έκανε φέτο το καλοκαίρι, ε, είπε κι αυτό ένα-δύο πολύ ωραία πράγματα για τι μνήμε και το πώ τα τραγούδια του λειτουργούν ω μνήμε για κάποιες εικόνες που, ίσως, το μέλλον να είναι... να θα τις βλέπουμε μόνο σε ντοκιμαντέρ. Έχει μέσω του κάποια στοιχεία από την αγάπη που τρέφω για τη φύση. Ε, και αυτό το κάνω σε πάρα πολλά κομμάτια ε, για δύο λόγους. Ο ένας είναι η μεγάλη αγάπη που τρέφω για τη φύση και την ομορφιά της, την απίστευτη που είναι στήριγμα μεγάλο της ζωή μας. Και ο δεύτερος γιατί λαμβάνουμε ότι σιγά σιγά και γρήγορα, γρήγορα ίσως καταστρέφεται, χάνονται ήδη και θα ήθελα τα τραγούδια μου να είναι σαν μικρή κυβωτή, να υπάρχουν εικόνε από το παρελθόν που μπορεί να μην και αυτό είπε αυτά μετά ακούσαμε και τον Τηρεσία Αυτό το θαυμάσαι τραγούδι με τη φωνή του Σουκράτη Μάλαμα Ξυπνάς του καθρέφτη Τη λιμιά να ταράζεις Ζαρκαδιά ξαφνιασμένα Θα πενταχτούν θα φύγουν για τα δάση για από το ειδωλό σου Θα λείπουνε τα μάτια και η φωτιά mm -hmm. Θα ψάξεις τους δικού σου τύφλος και τρομαγμένος Ήρθε ο καιρός να μάθεις ποιοι αγαπούν Μα πολύ είναι άδεια κι ο θα φύσει το χρησμό του στη ξένη γη. Σε ξένη γη.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 Την υπέροχη Αγρύπνια ήταν ο Σοκράτη Μπάλαμα και ο Τηρεσία, ο Τηρεσία, με τα ζαρκάδια, με όλα αυτά τα πολύ ωραία που περιγράψε έτσι με το μοναδικό τρόπο των στίχων του Θανάση Παπα Και ο τρίτο που θα ακούσουμε με τη σειρά είναι ο ίδιο Σοκράτη Μπάλαμα, μοναδικό όπω πάντα, εξαιρετικό, ζωντανέ του εμφανίσει. Επίση χαίρομαι που όλε οι συναυλίε που γίνονται είναι sold out, γιατί είναι μια αντίστοιχη περίπτωση με το Θανάσι Παπα Ξεκίνησε με συναυλίε. Ε, με πολύ λίγους ανθρώπους πολύ με πολύ περιορισμένο κοινό και σήμερα δεν μας χωράει δεν μας χωράνε οι συνευλαϊκοί χώροι στο θέατρο βράχου λοιπόν βρέθηκε και μίλησε εξαιρετικά με έναν μοναδικό αυτόν τον τρόπο τον ξεχωριστό που έχει στο κράτης μάλλον μας νομίζω αξίζει να τον ακούσουμε στην επόψη βραδιά Συνέχεια μια μικρή ιστορία που συνέβη σήμερα και θέλω να σα γιατί αλλιώς θα τη σκέφτομαι συνέχεια και ξεχνάω τα λόγια των τραγουδιών και τα ξεχνάει και η Ιουλία, όχι τίποτα άλλο Φέστο! Έρχομαι από τα Τρίκαλα Είμαι... Όλες τις μέρες της πλημμύρας ήμουν εκεί ήμουν μόνος μου, με ένα μικρό σκυλί, δύο κιλών ένα μικρό τέτοιο Αφού πάρα πολύ κοντά. Ε, Κόραζα ε, τη νύχτα από τα αγαμίσματά του και κατεβαίνοντα το κρεβάτι, γιατί δεν υπήρχαν φώτα καθόλου, δεν είχα καταλάβει και Πάτησα μέσα σε νερά και λέω: Ο, τι έγινε, Ρε Μάγκα, ονειρεύομαι μάλλον. Αλλά κυκλοφορώντα μέσα στο σπίτι ολόκληρο, είδα ότι ήμασταν θέλαμε μια, μια βάρκα. Ήταν μόνη με κατάλληλα καμπάνια. Λοιπόν. <ΣΣ> Πέρασαν οι μέρες, καθαρίσαμε τα σπίτια μας όσο γίνεται και ξεκίνησα σήμερα, πούμε, να έρθω από το... από το Ατρίκαλα. Έχει ανοίξει ο δρόμος 65 κατέβηκα στη Λαμία και αντί να έρθω προς τα εδώ, έστριψα δεξιά προς τον Μπράλο. Ανέβηκα τον Μπράλο και βρέθηκα ξαφνικά στο μαντίο των Δελφών. Θαύμασα γιατί, λέω, κοίταξε, υπουργό πολιτισμού έχει ανακοινήσει τελείως το χώρο. Είναι καταπληκτικό, λέω, και ο ναός έχει γίνει σχεδόν όπως ήταν στο παρελθόν. <Κοίτα> Με συνόδευσαν τρεις κύριοι μέσα σε ένα μικρό παρεκκλήσιο κοντά στην πηγή και ήταν η πυθία εκεί. Να μην σα λέω παραμύθια τώρα, έτσι. <Κοίτα> γιατί το καινούργιο αφήγημα της κυβέρνηση τι είναι, δεν κατάλαβα. Τέλο <Κοίτα> πάντων, συνεχίζουμε, συνεχίζουμε. Να μην, να μην το πολιτικό λόγο με το ζήτημα, πάμε παρακάτω. Ήταν μια, μια επιβλητική φυσιογνωμία, μια γυναίκα πάρα πολύ ψηλή, έναιζε λίγο με τη ζωή Κωνσταντοπούλου, ας πούμε, στα, στα πάνω της πολύ. Λέει, τι ήρθες να κάνεις εδώ, λέω, δεν ξέρω ακριβώς, αλλά μάλλον επειδή είμαι ένα νέο και έχω ε, και φιλόδοξος και θέλω να μάθω πώς μπορώ να κινηθώ μέσα στη ζωή μου της ώστε να έχω μια ευθύγραμμη πορεία, α πούμε, και να μην είμαι τέλειος μαλάκας. Λέει, ε, ναι, βέβαια, βέβαια, να βγεις και να ζητήσεις συγγνώμη μου, λέει. Λέω, τι συγγνώμη, από ποιον, λέει, απ από όλου, από ποιου, για ποιο λόγο. Λέει, απευθύνεσαι στου ανθρώπου, έτσι, δεν είναι. Ναι, ναι, τα τραγούδια στου ανθρώπου πάνε, πάνε στα, στα δέντρα. Λέει, θα βγει και θα ζητήσει συγγνώμη. Λέω, γιατί δεν καταλαβαίνω. Για ποιο λόγο. Για τι πλημμύρε που λέει, ζητήσει, Λέω, εγώ θα, ζητήσω, εγώ <ΣΣΣΣ> θα ζητήσει συγγνώμη. Λέω, για εγώ θα ζητήσω να εγκοκιμόμουν. Θα ζητήσει συγγνώμη, μου λέει. Ζήτησε συγγνώμη ο Περφυράρχη, ο Δήμαρχο, ο Υπουργό, ο Πρωθυπουργό. κανένα τίποτα. Θα ζητήσει συγγνώμη. Λέω, κοίταξε. Θα ζητήσει συγγνώμη, μου λέει. Θα ζητήσει συγγνώμη για τι πυρκαγιέ. Για τον εύρο, απάνω. Λέω, πώ είναι δυνατόν. Εγώ, τι δουλειά έχω με αυτό το πράγμα. Μου λέει, Εσύ είσαι η αντανάκλαση των άλλων. Όπω και οι άλλοι αντανακλώνται με στο δικό σου καθρέφτη. Πάψε να το παίρνει αλήξερο. Δεν είσαι ακέραιο. Ζήσαι με στο διαχωρισμό σου όλη την ώρα. Οι... Πάψε να παραμυθιάζει συνέχεια. Άρχισε να αποποιούμε τις ευθύνες μου και προβοράει δύο βήματα, παιδιά, και μου δίνει μια στο κεφάλι στον Κωνσταντοπούλου <ΣΣΣΣΣΣ> και ξύπνησες στο ξενοδοχείο μου, ξύπνησες το κρεβάτιο μου, αλλά... Ωραία ιστορία δεν ήταν, ωραία ιστορία. <ΣΣΣ> Δημήτρης Μητσοτάκης και οι Ευδέμονες και η Σεβέρια Μαργιολά μαζί τους, η καρέκλα είναι πρέζα, λέει ο Δημήθης Μητσοτάκης. Ωραία <ΣΣΣ> Δεν είναι ο φιόρος και το τσοκάνι, ούτε η χιονάτι και το αυγάνι. Δεν είναι ο γλάρο, δεν είναι η τρύπα. Ούτε η φρύμπα και η παραμύθια. και ζύρω, και με βανταφού και τσιρό, η πιο σκληρή και ξεφτήλα ουσία. Μαγκά μου είναι η εξουσία. Κακή ηρωίνη, ούτε η λούση και η μορφίνη Δεν είναι το σέο και η τσουλίθρα Ούτε η χαπέσκι πουρμπουλίθρα για παντα τουρά και μεφ' και, και τα Ίσακέταει και οξυκοδόνι oh, oh, oh, oh. Η πιο σκληρή και ξεφτήλα ουσία Μαγκα μου είναι η εξουσία Αυτή η Ξαμπλώνει τέζα Και πέφτει κάτω Και τα στυλώνει Η ρίχνει βούτα Απ' το μπαλκόνι Που σε σβερκώνει Σε γονατίζει Κι όταν βελάξεις Σου τη σφυρί Μια είσαι διαφάντα Ο κουλοχέρις και τα βλιγλίκια Και τις κολόνα στα τεφαρήκια Ούτε κουμάρι ούτε μπαρπούτη Και τις αβάντας το παλλαμούτι Πόκα του στούκι παπάς και κουβέρτα, και σκορ και ρουλέτα oh, oh, oh. Ρίγα ασοκούπα και ντάμες. Κάνω και τα κόκα λαντάνες. Άψε τη ουίσκη τεκειλαχώμα και θε την και τριλαό. Oh, oh, oh, oh. Η πιο σκληρή και ξεφύλα ουσία μάγκα μου είναι η εξουσία. Αυτή η καρέκλα είναι η φρέζα. Όποιο τη Που όποιος τη χάνει Που είναι γάτα Ξαπλώνει τέζα Αυτή η κουταλά Και βέφτει κάτω Αυτή η Και τα στυλώνει Αυτή είναι φύλλα Η ρίχνει βούτα Πάνω αυτή τη βρέζα το μπαλκόνι Αυτή η καρέκλα Αυτή η πόζα Είναι η βρέζα Αυτή η γραβάτα Που όποιος τη χάνει Αυτή η σκύλα Ξαπλώνει τέζα Που είναι γάτα κάτω Αυτή που τάνα και τα στυλώσει. Αυτή τροτέζα. η τροπέζα. Αυτή είναι φίλε. Απ το μπαλκόνι. Πάνω από την πρέζα. Αυτή η πόσα. Γιατί στην πρέζα τρω στο λαιμό σου. Μα στην καρέκλα το διπλανό σου. Αυτή Γιατί η πρέζα στρώει το κορμίσου, σου. Μα η καρέκλα τρω γυψούν. Γιατί στην πρέζα τρω στο λαιμό σου. Μα στην καρέκλα το διπλανό σου. Γιατί η πρέζα τρώει φίλε. το κορμί σου. Μα η καρέκλα τρώει την ψυχή σου. Έτσι είναι. Όπω τα λέει ο Δημήτρη Μισωτάκη, με αυτόν τον, τον, τον πολύ σκληρό τρόπο μένα, αλλά πραγματικό. Στην μία περίπτωση μπορεί να τρώσει τον εαυτό σου, στην άλλη περίπτωση τρώσει όλου του άλλου. Και γι' αυτό έχουμε τέλειο με την καρέκλα. Και πάρα πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι. Πάρα πολλοί γνωστοί μα και φίλοι μα. Πάρα πολλά και με βιδιάκια φέτο. Πολύ ωραία. Όλοι έχουμε μέσα μα τον πολιτικό. Το λέγαμε αυτό παντού, αλλά ισχύει. Θέλουμε όλοι με κάποιο τρόπο έχουμε, μάλλον έχουμε πολιτεί αλήθεια με αυτόν τον τρόπο τη πολιτική και στα βιντεάκια βγαίνει μα βγαίνει αυτό. Δηλαδή ζούμε τον νερό μα, καθένα. Ε, επειδή μα λοιπόν έχουμε τι εκλογέ αυροί και μια που το η είπαμε κάνουμε λίγο από αυτά που ζήσαμε, από αυτά που χάσαμε, από αυτά που δεν μοιραστήκαμε, από σκέψει που ήθελα να πούμε έτσι όλοι μαζί. Όπω τη λέμε εδώ, στα οποία στο τραγουδιστά εδώ συναντιόμαστε τα Σάβα, με αφορμή τη μουσική και τα τραγούδια, γιατί και τα τραγούδια. Πολλέ φορέ, τι περισσότερε στην ιστορία καταγράφουν αυτά που συμβαίνουν και θα τα πούμε και πιο μετά, λίγο με τον Μάρκο Βαμακάρι. Προ το πρώτο, θέλω να ακούσουμε τον Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα από ένα τελευταίο δίσκο που είχαν βγάλει με παραμύθια, δέκα παραμύθια πολύ δικά μα και πολύ σημερινά. Θα ακούσουμε την ιστορία του, του Πίθηκου και του δελφινιού Δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει. Και βάλτε στην περίπτωση, ε, εμά δηλαδή, που θα πάμε να ψηφίσουμε αύριο το Δελφύνι και βάλτε στη θέση του πίθικου όλους αυτούς που έρχονται και μας λένε τα πολύ ωραία διάφορα αν βέβαια δεν ισχύουν αυτά που μας λένε λοιπόν ο πίθικος που πρέπει κάποια στιγμή λοιπόν να λειτουργήσουμε ως δελφίνι και το δελφίνι μια πάρα πολύ ωραία ιστορία ένα παραμύθι που δεν είναι μόνο για παιδιά Κι ένα καιρό μια μαούνα Τραβούσε μα σχημό καιρό κατά το Πειραιά Μα βούλιαξε στο Σούνιο απ' την φουρτούνα Τις βάρκες ρίξαν στο γυαλό Για να βγουν, για να βγουν στη στεριά και ένας μικρούλης πίθηκος χωμένος σε μια σκάφη Είχε τρομάξει και κλαίγε και φωνάζε πολύ Αχ πήγανε τα νιάτα μου κι ομορφιά μου στράφη Με χάνε μανούλα μου κι αγάπη κι αγάπη μου η καλή και ένα δελφίνη έφτασε στην πλάτη του τον βάζει. Τον πέρασε για ανθρωπό, βοηθά που ζητά. Με ράκροσε ο και γλυκό τραγουδούσε. <Γυκάς> για σου δελφίνη να βαρχε και εγώ και κολυμπή διταρά που και όλα ήταν φίνα το Δελφίνακι τον ρωτά Ανίνα την Αθήνα Βεβαίως και κατάγομαι εγώ απ' την Αθήνα και είμαι κι από άρχοντες γονείς Τιμή σου που με έσωσες Είναι κολυμβική μου Την τύχη σου και αυτό να ευλογείς και εκεί που αρμένιζανε περήφανα κι ωραία Το δέλφινακι των ρωτά αν το τον περέα Βεβαίως το γνωρίζει και είμαστε και φίλοι και έχουμε δεσμούς συγγενικούς η μάνα του και η μάνα μου είναι πρώτες ξαδέρφες μπλα μπλα μπλα και μπλου μπλου μπλού. το δελφινάκι θυμώσαι τον ο δίναξε σαβάνα Κι ο πίθηκος στο νερό Δεν ξέρει τι να κάνει Τον έφαγε η Κι η κούφια του κεφάλα η γλωσσαρα του που πήγαινε ροδάνι. Ένα από αυτά τα πολύ ωραία διδακτικά τραγουδάκια που μα έχουν χάρισει ο Χάρη και ο Πάνο πάρα πολλά στη δικογραφία τους. Αυτό είναι από το τελευταίο του δίσκο. Και τώρα είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή εδώ για το παίστο Τραγουδιστά για την εκπομπή μα, διότι έρχεται να μα μιλήσει ο Δήμαρχο. Λαε τη λυλή που πόλη σήκωσε πια πανιέρα με το χαρχούδα δήμαρχο. δε βλέπεις σα πριμέρα. Λαε τη λυλή που πόλη σήκωσε πια πανιέρα με το χαρχούδα δήμαρχο. Δεν βλέπεις άσπρη μέρα, κι αν ήσουν άχαρχουδικός καιρός να μετανιώσεις, γίνε δυστρόπο πηγικός αν θέλεις να, αν θέλεις να προκόψεις. Ιχάρχουδίκει, δημαρχό το χαρχούδα και τη ζωή μα κυβέρνα, νιρκού το πέτα. Ευγάλα, η χαρχούδίκει, δημαρχό το χαρχούδα και τη ζωή μα κυβέρνα, νιρκού Λούδα. Όμως στις άλλες εκλογές η ρόδα θα γυρίσει κι όλη η λίλοι που πολύ εμένα θα, εμένα θα ψηφίσει Εκλογέ και στη Λίλη Πούπολη, και κάπω η ζωή μα, εκεί που δεν το περιμέναμε, ξαφνικά απόκτησε έναν αέρα Αμερικάνικο. Ήρθε λοιπόν ο καινούριο πρόεδρο στο κόμμα τη Αντιπολίτευση και έφερε έναν αέρα Αμερική σε όλα, όχι μόνο στην πολιτική. Στα κανάλια, στι εκπομπέ. Αποκάλυψαν, βρήκαν όλοι ένα lifestyle, α το πούμε, ε, ε, κάτι να ασχοληθούν. Παραθύσαν του τραγουδιστέ και του μουσικού και του ηθοποιού και τα ρίξαν με την πολιτική. Ό,τι υπάρχει και τραβάει το ενδιαφέρον. Και έτσι αρχίσαμε να ζούμε και εμείς λίγο σαν Αμερικάνοι Όπως θα έλεγε και ο Λαβλέτης Μαχαιρίτσας Το υπέροχο αυτό το κλασικό τραγούδι Του εφαλ Αμερικάνο Μαζί με τον Τονίνο καρατόνε, Το 2012 ο Λαβλέτης Μαχαιρίτσας Ένιωθε και αυτός σαν Αμερικάνος Πριν από 11 χρόνια Τι ωραία διασκευή Σε αυτό το -time κλασικό τραγούδι Του εφαλ Αμερικάνο κάνει τον Αμερικάνο Και νομίζεις πως σου πάει Πάντα μιλάς σαν να τα ξέρει όλα, σαν να κρατάς του κόσμου τα κλειδιά, σ' ,τι και να σου λέμε λες ξεκόλα, μα προσέξε μην στο κουβά. Μην το βάλα Μερικάνο, Μερικάνο, Μερικάνο, σε βίτα με Πάντα βγαίνεις από πάνω και από σένα παραπάνω Και ο κόσμος σου χρωστά Το βάιλο ροκανρό -ρο, Το γιωγκάν πάει σιμπό Μα εσόρτε δίκαμε Η τελίδα να βορσέ τα δίμα μου Ο φαλ' Μερικάνο, Μερικάνο hey, Μα εσύ να τον Ιταλή, και τα μενούν τσανήν δε φαοκέρα που λινταν του ο Αμερικάν του ο Παλ' Αμερικάν Έι, κάντα, γρέφια, κάντα Όλο τρέχει πάνω σε μια ρόδα και νομίζεις ότι προχωράς είναι ο κόσμο ο whisky soda και οι δεσού τη συμφόρα. Το κουβό <Κι> παλαιά μερικάνο, μερικάνο, μερικάνο, μερικάνο, μερικάνο, μερικάνο, μερικάνο, μερικάνο, μερικάνο, μερικάνο, μερικάνο, με το βαϊλό ροκανρόλ, με το γιογκαν βαϊσιμπόλ Μα η σορτέτη καμέλ, η τελειρά λάβω σε τα δί μαμά του Αφαλ' Αμερικάνο, Αμερικάνο, Αμερικάνο Και νομίζεις πως σου πάει, πάντα βγαίνεις από πάνω Και ο κόσμος σου χρωστάει Me <laughs> dice na Léo Sonia Το Tu vairo Το roll Tu mjo gamba sibo Mais o dedícame y te dirá Αμερικάνο Αμερικάνο, Αμερικάνο Και americano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 τι ωραίο, τι ωραίο που το κάνει ο λαβράκι τη μαχαιρίτσα. Κάνει τον Αμερικάνο, του βο αφού αλλαμερικάνο, μαζί με τον Τονίνο Καρατόνι και τι ωραία λόγια. Έτσι λοιπόν με ένα Αμερικάνικο αέρα. Και δείτε τι ωραίο που θα ταιριάξει αυτό με το επόμενο, το οποίο τώρα έγραψε ο, ο Γιάννη Μαρκόπουλο. Το είχαμε κάνει φιέρωμα τον Μάρτη. Uh, και έφυγε, ήταν ένα από του καλλιτέχνε που έφυγαν μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό το διάστημα που, που δεν κάναμε ζωντανέ εκπομπέ. Και έτσι είχαμε ξαναποστάρει αυτή την παλιά που είχαμε κάνει τον Μάρτιο, με αφορμή τότε τη γέννησή του. Αλλά έφυγε τον, τον Ιούνιο, στι 10 Ιουνίου φέτο, μαζί με κάποιε άλλε απόλυε για τι οποίε θα μιλήσουμε. Ε, ε, για μια άλλη μεγαλύτερη, θα κάνουμε και ολόκληρο αφιέρωμα σε μια από τι επόμενε εκπομπέ. Ήδη, ήδη το υλικό που έχει μαζευτεί είναι πολύ και πιστεύω να είμαστε καλά να συναντιόμαστε εδώ τα Σάββατα και να τα κάνουμε αυτά εκπομπές και τραγούδια με τραγούδια ε, Θα ακούσουμε λοιπόν το, το δύο τραγούδια του Γιάννη Μαρκόπουλου στην απόψη μας προεκλογική συνάντηση μουσική εδώ στο κοκτέιλ Το πρώτο λοιπόν ταιριάζει πολύ με το προηγούμενο και στη μελωδία και στο ρυθμό Το ερμηνεύει ο Γιάννης Μαρκόπουλος που έχει γράψει και στίχους και μουσική μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα μας έρχεται από το μακρινό αλλά και κοντινό μας 1979 Σεργιάννη στον κόσμο ήταν ο δίσκος και όλα μοιάζουν μαγικά και προπαντός Αμερικάνικα Βέως Όλα μοιάζουν μαγικά Όλα αυτά μια μέρα από τις εκλογές Είναι νύχτα νύχτωσε κιόλας νύχτωλη και νωρίς τώρα και όλα μας τα χρόνια σαν πληγές από μας τη γεώπονα είδα ανθρώπους σε τραπέζια να τρώνε με 18 μασέλες Πού το ήδη όλους αυτούς γι' αυτός και ο Γιάννης θα είναι εδώ για πάντα μαζί μας είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν φεύγουν Οπότε είναι πάντα μαζί μα. Για πάμε να τα ακούσουμε λίγο από την αρχή. Γιατί έτσι πρέπει τώρα να ακούσουμε τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Του βλέπει από εκεί ψηλά. Και τα αστέρια μάτια σαν ορχήστρα μα κοιτάνε. Και όλα μα τα χρόνια σαν πληγέ από μαστιγιώ πονα νε. Είδα ανθρώπου σε τραπέζια να τρονε με 18 μασέλε και στην Αθήνα τους Ευρωπαίου να φοράνε φουστανέλες κι όλα μοιάζουν μαγικά είναι μαζικά και διαρκώς αμερικανικά και το ψέμα σαν ψηλώνει, μα το αυτί σου κατεργάρι δεν ιδρώνει. Να μην ξέρεις που να δώσεις τη φωνή σου, να παρακαλάς προσκυνητής για τη ζωή σου, ο πολυμήχανος αστος, όλο φιγούρα. Η δουλειά σου να νεπάντοτε ναι χασούρα. Την με σκουπιδιά ο εονάς, κι όλο δεν ουδεγενεί ο χημονάς. Για όλα μοιάζουν μαγικά είναι μαζικά και προπαντός αμερικανικά. Χωρί αισθήματα και προγραμματισμούς με τα κόλπα τους με τρελούς. Αχ, που σε πονά και που σε πιάνε. Ευτυχώ που ο κόσμο δεν τα χάνει, εμένα μου λε. Όλα μοιάζουν μαζικά. Είναι μαζικά και προπαντό. Αμερικανικά. Κι αν τραγουδώ σε δρόμους, σε βουάτ, σε συναυλίε. Και λέω πάντοτε τις ιστορίες είμαι κι εγώ ένα πλευρό απ' το πλευρό σας μία στιγμή από τον πολύτιμο καιρό σας κι όλα μοιάζουν μαγικά είναι μαζικά και προπάντα Ένα τραγούδι του 1979 τόσο πολύ κοντά στο 2023 Α Αυτό συμβαίνει όμως με τα αληθινά τραγούδια Δεν έχουν ηλικία, δεν μεγαλώνουν ποτέ και επανέρχονται Ενώ νομίζουμε ότι μπορεί να είναι ξεπερασμένα Ενώ νομίζουμε ότι δεν γράφτηκαν για μας Ότι δεν μας αφορούν, ξαφνικά μας αφορούν Αυτό συμβαίνει με αυτού που μεγάλου και σπουδαίους μουσικούς που έχουμε Και στην Ελλάδα και στον κόσμο βέβαια ένα ακόμα δεύτερο με το προεκλογικό και αυτό από τα πολύ σπουδαία που έχει γράψει ο Μαρκόπουλος είναι με την εκτέλεση θα ακούσουμε τις μελές Μαρκούρι το τραγούδι μας έρχεται από το 1970 δύσκολα χρόνια τότε επίσης μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου στο χρονικό με τους στίχους του ΚΑΠΑ ΧΗ και με τη φωνή του Λίκου Ξυλούρη το 1984 σε ένα δίσκο που έκανε με πανεκτελέσεις ο ίδιος ο συνθέτης το έδωσε και το τραγούδισε μοναδικά νομίζω ε, Το συγκεκριμένο η Μελίνα μαρκούρη Που έχει και μία θεατρικότητα Ότως ή άλλως το τραγούδι αυτό Το Καφελίον η Ελλάς Λοιπόν το οποίο καφελιον η ελάση εδώ παρόν Και θα δώσει το παρόν και αύριο στι εκλογές Για περάστε Περάστε κόσμε Περάστε Έχουμε ωραία πράγματα Περάστε και δάκρυ πληρωμένο δύο αυγά λέει το τραγουδι, τι ωραίο και τρεις δραχμές. Περάστε κόσμοι. Στο καθένιο η Ελλάδα ο σάλτη πουλά τα νούμερα πινά δραχμή τα ακροβατικά οι αλυσίδε δωρεάν το πίδι μαθανά του δυοδραχμέ. Το πίδι μαθανά του δραχμές χωρί πια. Περάστε κόσμε. Περάστε κόσμε. Περάστε κόσμε. Περάστε κόσμε. Ά, σώματο η κεφάλι, περάστε κόσμε, Τι βαριάντε στην Αφρική. Καπνίζει πίνη και πόνα, τρελαίνεται για μουσική. Χορεύει με τα μάτια, δυο δραχμέ. Με τα μάτια δυο δραχμές, ποιος θα Α, φέραστε κόσμε, φέραστε κόσμε Φέραστε κόσμε, φέραστε κόσμε Στο καφενείο γελάβ η θεατρική μα θέτει, και κερία κι κόλφο παίζουν στα παιδιά με φουστανέλες δανεικές και δάκρυ δυο αυγά και δάκρυ δυο αυγά και τρει δραχμές Βερόστε κόσμε Vέρα στεκμ πέρα σεκσμε πέρα στεκσμε Α πέρα εκσμ βέρα σεκσμε Пέρασεκσμε πέρα στεχοσμε Τα λόγια μου σφίξανε σαν πένσα. Θα χθε το βράδυ, μια ψυχή και απέξω και από μέσα. Μου γελούσε ναι, γιατί να σκουτιστεί Θυμάσαι που βαλάντωνες εκεί στην εξωρία Και διάβαζες και ρίτσο και αρχαία τραγωδία Τώρα κουκορεύεσαι επάνω στον εξώστη και μιλά στον πόπολο σαν τον αβάγο σωστή Στη βήτη τριούλα που σε έχει ερωτευτεί Θα σε καταγγείλω πόλη ρε πολιτευτή Τζάβα χαραμίζει θα πάω να της πω Το της και αγνό ελφουσιασμό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 θα πάω να της πω Το νεανικό της φτιάχνω ενθουσιασμό Ο πρώτος προβοκάτορας Από όλου στη ζωή μου Είναι η αφεντιά σου Που αντιγράφει τη φωνή μου άλλαξε το σώμα μου Με έπιπλα και σκέφη τον Σοσιαλισμό που σε βολεύει Στη φοιτη που σε έχει ερωτευτεί Θα σε καταγγείλω πόνη ρε πολιτευτή Τζάπα χαραμίζει θα πάω να της πω Το νεάνικό της φτιάχνω ενθουσιασμό Αλλά πολιτευτάκια Σε γιαούρτονα εκεί που ρητορεύει. Εκεί που με χειρόκροτας Χωρίς να το πιστεύεις πέραν την αλήθεια μου Και μου την κάνεις λιώμα Απ' το πόδι με τραβάς Βαθιά μέσα στο χώμα Και όπως λέγει ο Πάνος ε, Αυτό και ένα διαχρονικό <laughs> λοιπόν, αυτό ήταν ο πολιτευτή με τον Διονύη Σαββόπουλο. Αυτά είναι από τα εξαιρετικά που έχει γράψει και ο ίδιο. Έχουμε πει λοιπόν ότι εδώ η εκπομπή έχει να κάνει με αληθινά τραγούδια που έχουν γραφτεί από σπουδαίου μουσικού. Και να τώρα θα γυρίσω λίγο πάλι πίσω. Θα πηγαίνουμε μπρο-πίσω έτσι κι αλλιώ. Πάμε όπου μα πάνε τα τραγούδια και οι σκέψει μα. Ε, στι πλημμύρε που είχαμε στι αρχέ του Σεπτέμβρη, που μα έπιασαν στον ύπνο. Και ενώ λοιπόν ε, ζούσαμε, θεωρούσαμε ότι όλα αυτά τα είχαμε αφήσει πίσω μα, τα ξαναβρίσκουμε μπροστά μα και έτσι ένα τραγούδι του 1935 του Μάρκου Βαμβακάρη, η Πλημμύρα, έτσι λέγονται αυτό το τραγούδι, περιέγραφε την πλημμύρα τότε στι φτωχογειτονιέ τη Αθήνα που έγινε μια πολύ μεγάλη πλημμύρα το 1935, ε, γιατί και ο Μάρκο Βαμβακάρη την αλήθεια του μα πέρασε μέσα από το τραγούδι και γι' αυτό και έχουν μείνει τόσα χρόνια μετά και τα ακούμε. Αυτό ήταν λίγο ξεκασμένο νομίζω Δεν ακούγεται Ήταν και λίγο σκληρό τραγούδι Λίγο πιο βαρύ από τα υπόλοιπα ε, Και να που έτσι όπως τα περιέγραφε ο Βαμβακάρης Έρχονται και μας ξαναβρίσκουν το 2023 Από την πλημμύρα αυτή του 1935 Μάλιστα σε ένα βιβλίο με τα τραγούδια του αιώνα Ο Γιάννης Αγγελάκας από τις τρύπε, Το ξεχώρισε ως το τραγούδι που θεωρείται Το σημαντικότερο για αυτό ελληνικό τραγούδι για την αλήθεια που περιγράφει ο Μάρκος Βαμβακάρης και σε τόσο δύσκολες εποχές όπως ήταν και το 1935 λοιπόν. Μαζί του η Μαρίτσα Πανδρά πάμε να ακούσουμε την πλημμύρα η οποία στις μέρες μας έχει ξαναδιασκευαστεί και γίνεται και πολύ πιο ροκ. Την έχει κάνει και ο Γιάννης Αγγελάκας. Να την ακούσουμε με τον Βαμβακάρη από το 1935. Ασηλε το ρε μαύρε μανα μου δεν είναι ψεμα. Για σου μάρκο μου τερβισι. Δικό, σπουδαίο αληθινό τραγούδι. Ε, μάλιστα η ιστορία λέει ότι του τείχου, το, στη μεγάλη επιτυχία του ε, Βασίλη Τσιτσάνη, με παρέσυρε το ρέμα, που έγινε πιο ερωτικό τραγούδι, α το πούμε, είναι από αυτό το τραγούδι, από την Πλημμύρα, του Μάρκου Βαμβακάρη. Ε, η περιγραφή είναι πραγματικά σχεδόν ανατριχιαστική, το πόσο κοντά μπορεί να έρθει το 1935 με το 2023 το Σεπτέμβρη. Και κάπου έτσι, εδώ, δίπλα-δίπλα, νομίζω αξίζει να έρθει ο Σταύρο Ξαρχάκο από ένα δίσκο που είχε κάνει το 1991 με στίχου του Νίκου Γκάτσου και τα Καταμάρκων. Δεν ήταν τραγούδια του Βαμβακάρη, αλλά ήταν με έναν τρόπο εφερεμένα στο Μάρκο Βαμβακάρη. Ήταν καινούργια, α το πούμε, λαϊκά ρεμπέντικα τραγούδια στι αρχέ τη δεκαετία του 1990. Και από αυτό το δίσκο θα ακούσουμε τα Γερόντια. Η χοράφιση είναι μετέπιτα που ακούσεις. θα ακούσουμε. Είναι από ζωντανή χοράφιση από το Αμανά Μην. Τα γερόντια λοιπόν Για να σωθεί Ελλάδα στους καιρούς Τους ίστα του, βρείτε κάπου έναν και άδα Λέει το τραγούδι ο Νίκος Και κατεδαφίστε τους Μισή ώρα ακόμα παρέα εδώ Προεκλογικό πες το τραγουδιστά Στο κοκτέιλ Web Radio, Με στιγμές από το καλοκαίρι που μας πέρασε Και όλα αυτά Και για όλα αυτά που είναι μπροστά μας Πρώτη μα συνάντηση ε, Για περισσότερε. Θεματικές εκπομπές με αληθινά τραγούδια Εδώ, τα Σάββατα, στο κοκτέιλ Web Radio Και κάθε μέρα βέβαια Στις ζωντανές μας Εκπομπές τα απογεύματα Τα γερόντια έρχονται Τα σκαλιά, τα κόστρον τα ογδόντα Το πολύ και κάποια πρότα είναι Τι ωραία που τα λέει εδώ, τι ωραία που τα λέει ο Νίκο Γκάτσο. <Δεκτικό> Βρείτε κάπου έναν και γκρεμοντακίστε του, Όχι κατεδαφίστε τους όπως είπα εγώ Κατεδαφίστε τους στον Κιάδα Να καλείς και τους φίλους που ήθελα στην παρέα Και την Τένια και το Στέλιο Με το flashback, τι είπαμε, την καινούργια εκπομπή που έχει προσθεθεί στο πρόγραμμά μας Στι ζωντανέ εκπομπές που ακούτε Τα απογεύματα στο Cocktail Web Radio τα, τα πρωινά, τα βράδια Τα απογεύματα με πολύ ωραίες μουσικές Και τα βράδια που έχουμε ζωντανέ εκπομπές Πώ μα ακούτε, είτε από το live 24, από το ραδιόφωνο του σταθμού μα. Το καλύτερο απ' όλα, κατεβάζετε την εφαρμογή στο Play Store. Θα μα βρείτε Cocktail web radio και μα έχετε πάντα μαζί σα. Με ένα κλικ με την εφαρμογή στο κινητό. Και ωραίε μουσικέ, ξεχωριστέ μουσικέ, ο καθένα τι δικέ του, μοιραζόμαστε. Χωρί λίστε, χωρί έτοιμα computer, χωρί κάθε πολίτη να ακούτε τα ίδια και τα ίδια. Άκουγα πρόσφατα ένα καινούργιο ραδιόφωνο τη Αθήνα. Που λέει γυναίκα μου πολύ ωραίο ραδιόφωνο αυτό. Που έπαιζε τι μουσικέ παλιά του 80 και του 70. Το ακούσαμε ένα πρωινό, έπαιζε τα ίδια τραγούδια. Το ακούσαμε το δεύτερο πρωινό, τα ίδια ακούσαμε. Και το τρίτο τα ίδια. Τέταρτο δεν χρειαστήκαμε. Λοιπόν, άρα οι επαναλαμβανόμενε λίστε δεν είναι α το πούμε αυτό που μα ταιριάζει. Και αν θέλετε να ακούσετε κάτι διαφορετικό, εδώ είμαστε, παρέα σα. Όπω και το επόμενο που έχετε, ο Σταύρο για δεύτερη φορά. Ζει μια περίοδο εξωστρέφεια και το χαίρομαι ιδιαίτερα. Και βρέθηκα στο Ειρόδιο στην πρώτη συναυλία για το Ρεμπέτικο, την ιστορικό δίσκο αυτό και την ταινία του Κώστα Φέρι. Με αφορμή αυτό ξέναδε και την ταινία, Αυτό είναι τα ωραία. Με αφορμή συναυλία ξαναβλέπει και την ταινία με τη φωτοτερία Λεονάρδου Και πήγα και στη συναυλία, ήταν από τι πιο συγκινητικέ βραδιέ του φετινού καλοκαιριού. Από τι πιο ωραίε, τι πιο ελπιδοφόρε αυτή που ζήσαμε στο ρόδιο με τον Σταύρο Ξαρχάκο στη συναυλία και το ρεμπέτικο θα ακούσουμε από τον κανονικό δίσκο αυτόν τον περίφημο πολύ αγαπημένο για τα 40 χρόνια του 1983 ένα τραγούδι από αυτό το δίσκο που πάντα μου άρεσε πάντα με συγκινούσε και στη συναυλία νομίζω ήταν από πολύ ωραίε το τραγούδι στη Σαλαμίνα το τραγούδι ο Τάκης Μπίνη στο δίσκο και έτσι θα τα ακούσουμε στη Σαλαμίνα στα νερά. Ρεμπέτικο Ήταν μια βραδιά από αυτές που σε γεμίζει μέσα από τη μουσική Και μια τέτοια στιγμή που τη ζούμε πολύ μαζί, όλοι μαζί Με αισιοδοξία ότι κάτι καλύτερο θα έρθει Υπέροχο δίσκο. Το ρεμπέτικο του Κώστα Φέρι με τη μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου και του δίκου του Νίκου Γκάτσου και την πολύ ωραία ταινία. Ευτυχώ όλα αυτά υπάρχουν και είναι εδώ. Και κάποια στιγμή κάποιο, όταν νιώσει την ανάγκη, τα αναζητάει να τα βρει. Στη συναυλία εκεί στο Ηρόδιο ήταν μια ταξιθέτρα μια πιτσερίκα πολύ μικρή, 18-20 χρονών, που ήταν ταξιθέτρα δίπλα μου. Και μου λέει: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το έργο το οποίο μαζεύτηκε τόσο κόσμο. Και μάλιστα δεν ήμασταν μόνο Έλληνε, είδαμε και πάρα πολλού από το εξωτερικό, πάρα πολλού επισκέπτε, δηλαδή τουρίστε που ήρθαν εδώ και ήρθαν να ακούσουν τη μουσική στο Ερόδιο του Ξερχάκου. Πολύ ωραία και αισιόδοξα νομίζω όλα αυτά που μα δίνει η μουσική. Να πω καλησπέρα στου φίλου μα εδώ που κάνουν παρέα στο δωμάτιο. Είναι ο Στέλιος, η Τένια, η Άντζελα, ο Πάνο, ο Γιώργο, φυσικά πώ φιλοξενεί. Εδώ στο web radio Αν θέλετε, ελάτε μαζί μα στο δωμάτιο επικοινωνία. Αν θέλετε, μα στέλνετε τα μηνύματά σα για όλα αυτά που λέμε και ακούτε, και τι γνώμε σα και τι απόψει σα, στη σελίδα μα πέστε το στο Facebook, εδώ στο, στο Live24. Επίσης μπορείτε να μα στείλετε μήνυμα να μα ακούτε από εκεί. Ε, στη σελίδα του σταθμού μα. Υπάρχει τρόπο, ευτυχώ, το διαδίκτυο μα δίνει πολλέ εναλλακτικέ. Αν θέλουμε να επικοινωνήσουμε, διαφορετικά, πάμε να ακούσουμε λίγο τι συνέβη. Σε μια συνέλευση που μαζεύτηκαν οι ποντικοί, Δεύτερο τον του Χάρη και του Πανουκατσιμίχα Ακόμα ένα υπέροχο διδακτικό τραγούδι Το πρωτοχωράφησαν το 1987 Στο δίσκο Στο δεύτερο δίσκο τους Που είχε τίτλο «Όταν σου λέω πορτοκάλι να βγαίνεις» Και το ξαναχωράφησαν Πριν από δύο χρόνια Στο δίσκο με τα παραμύθια θα το ακούσουμε σε αυτή την ηχογράφηση από τη δεύτερη δηλαδή με τα παραμύθια. Η συνέλευση των ποντικών. Διδακτικό τραγούδι και θα μπορούσε να είναι και προεκλογικό κατά μία έννοια. Γι' αυτό που υποσχόμαστε, αλλά και αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Εφικτές λύσεις δηλαδή έχει κανένας. Σ' ένα υπόγειο στην πλατεία Βυσσινίας συγκεντρωθήκαν τα ποτίκια μια φορά για να σκεφτούν πως θα γλιτώσουν μια για πάντα από του γάτου τον αιώνιο βραχνά. Τόσοι ζητάγανε ημέρες και ημέρες μα τελικά δεν καταλήξαν πουθενά και είχαν όλοι πια συνειδητοποίηση ότι κοκλάρισε η συνέλευση γερά. Μουσική Τότε πετάγεται ένας νέαρος και λέει βρήκα τη λύση του προβλήματος παιδιά θα πλησιάσουμε την ώρα που κοιμάται και θα του δέσουμε κουδούνα στην ουρά κι όλοι φωνάξαν «Πράβο, αυτό είναι, συμφωνούμε» και πέρασε η πρότασή του Παμψηφί. Μα ένας γέρος ποδικός τους λέει «Δικαίωμα» και τι την εξής ερώτηση Άμα μου αυτή την απορία τότε δε θα έχω ατήρηση καμιά Ποιο από εσάς τολμάει το γάτο να ζηγώσει να του κρεμάσει την κουδούνα στην ουρά Και από τότε έχουν περάσει χίλια χρόνια και ακόμα ο γάτος τα ποντίκια κίνηγα που πάει να πει ότι δεν βρέθηκε κανένας να του κρεμάσει την κουδούνα στην ουρά Όλε οι λύσεις είναι φύνες και ωραίες, τότε και μόνο όταν είναι εφικτές Μα σαν δεν έχει κότσια να τις εφαρμόσει. άστες καλύτερα καθόλου μη Είπαμε ένα ορειοδητακτικό τραγούδι. Έχω πολλά που είπαμε να. σαν του πολιτικού κι εμεί. Πολλά είπαμε ότι θα πούμε σήμερα. Είπα και να κάνουμε μια μικρή αναφορά στο Λευτέριχα Ψιάδη, ο οποίο έφυγε πριν λίγε μέρε. Αρκετοί φύγανε το καλοκαίρι, είναι αλήθεια. Που, που σημαντική εκτό από τον Γιάννη Μαρκόπουλο, είχαμε τον Τόνι Μπένετ, τον πολύ αγαπημένο μα, ο οποίος, τον οποίο θα ετοιμάσουμε ένα ξεχωριστό αφιέρωμα σίγουρα στο επόμενο διάστημα που έρχεται. Έφυγε Χορτασμένος, μετά από με πολλού. Μάλιστα, πριν δύο χρόνια έβγαλε και το τελευταίο του album με τη Lady Gaga. Εξαιρετικό. Νομίζω είναι αυτό ο οποίο πρέπει να μα δίνει τη μεγάλη δύναμη για ζωή: ότι πρέπει να συνεχίζουμε όσο μπορούμε, όσο αναπλέουμε να είμαστε δημιουργικοί και να νιώθουμε έτσι ζωντανοί στη σκηνή. Ο Μιχάλης Μπουρμπούλη, ο σπουδαίο τυχουργό που έφυγε, για τον οποίο επίση θα κάνουμε μια αφιέρωμα. Μάλιστα, σκέφτομαι το επόμενο Σάββατο, μια που έχω εδώ του φίλου, του συμπαραγωγού στο δωμάτιο επικοινωνία. Έλεγα ή να κάνουμε ένα φιέρωμα για τα 50 χρόνια του Βασίλη Παπα-Κωνσταντίνου με υλικό που έχουμε μαζέψει, ή ένα φιέρωμα στο Μιχάλη Μπουρμπούλη. Και τα δύο θα γίνουν κάποια στιγμή. Ποιο να κάνουμε το επόμενο Σάββατο, βοηθήστε λοιπόν, Πείτε, ας, μας, ας συναποφασίσουμε εδώ, ομαδικά, α κάνουμε τη δική μα εδώ εσωτερική ε, ε, ψηφοφορία για το επόμενο Σάββατο λοιπόν. Στα 50 χρόνια του Βασίλη Παπα-Κωνσταντίνου με υλικό, ή στο Μιχάλη το Στιχουργό. Θα τα κάνουμε και τα δύο, αλλά τα δύο. Και εσεί φίλοι, αν θέλετε να προτείνετε για στο επόμενο δεκάλεπτο να ακούσουμε λίγο τον Τόνι Μπένετ. Τα περισσότερα θα τα πούμε όταν θα κάνουμε την εκπομπή αφιερωματική. Από ένα δίσκο που έχω λεγόταν χρυσέ στιγμέ, επιτυχίε του 60, περιγράφει ο ίδιο λίγο το τραγούδι Σήμερα κατά τα θένα του. Το I left my heart in San Francisco, γι' αυτό και έχει μια ξεχωριστή σημασία. Εδώ ξέρετε, όσοι δεν ξέρετε, στο πέσουμε τραγουδιστά ακούμε από τον Μάρκο Βαμπακάρη στον Τόνι Μπένετ και από την Billy Holiday στον Michael Jackson. Και επιστρέφουμε ότι ακουμπάει τη ψυχή μας. I left my heart in San Francisco για λίγο με τον Tony Bennett. Conductor Ralph Sharon found this song for me in Hot Springs, Arkansas. I was rehearsing in the afternoon at a nightclub I was appearing in, and a bartender turned to me and said, "Whatever you do, make sure you record that song." I took the song to the Fairmont Hotel and sang it on opening night in San Francisco. It became my biggest song. Everyone in the world wanted to meet me after that, and I'm forever grateful. Which all goes to prove that you should listen to your neighborhood bartender. He very well may turn out to be your best friend. The loveliness of Paris Seems somehow sadly gay The glory that was Rome Is of another day I've been terribly alone And forgotten in Manhattan I'm going home To my city by the bay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 I don't care, my love waits there in San Francisco above the blue and windy sea. I come home to you, San Francisco, your golden sun. Είναι ένα εξαιρετικό τραγούδι. χάρτη τη Ανφρανσίσκο. 16 χρυσέ αμνήσει ήταν ο δίσκο. Είναι ο πρώτο δίσκο που αγόρασα. Το πήρα από μια pub που πηγαίναμε με πιτζερικάδε. Και το έβα, έβαζε διάφορα τραγούδια από αυτό το δίσκο. Και το αγόρασα το. Δεν θυμάμαι πόσο το πήρα. Ένα-πεντακόσάρικο. Ένα το είχαμε δει λοιπόν, Το έχω ακόμα όμω και παίζει μια χαρά. Και πέρασα από αυτό το βινίλιο και μόλι το ακούσαμε. και αυτή την ιδιαίτερη εκτέλεση όπω είπαμε. Στο τέλος του δίσκου είναι αυτό που παρουσιάζει ο ίδιος ο Τόνι Μπαίνεται το τραγούδι του ε, Μια που είπε και ο Γιώργος και η Άτζελα για τον Μιχάλη Μπουρμπούλη Τι ο επόμενο Σάββατο θα είμαστε εδώ να ακούσουμε πραγματικά σπουδαία ελληνικά τραγούδια Που έχει γράψει τους στίχους ε, Να είστε παρέα μας, να είμαστε όλοι καλά Το επόμενο Σάββατο εδώ στις 7 Τώρα για το λίγο χρόνο που μας απομένει Και μια που δεν έχω βάλει κανένα τραγούδι του Λευτέρη μέρε. Λαϊκό συνθέτη. δεν είναι, μπορώ να πω από αυτού που άκουγα ιδιαίτερα τη μουσική του Έχει όμως κάποια τραγούδια που πραγματικά θα μείνουν στη συλλογική μας μνήμη Και θα συνεχίσουμε να το τραγουδάμε Ένα αυτό που είπα να ακούσουμε απόψε Είναι το έτσι Αγάπησα, το τραγουδάει ο Διονύς Θεοδός Ο οποίος επίσης δεν είναι μαζί μας Πολύ καλός τραγουδιστής, έφυγε νωρίς Σε ένα δίσκο του Χρήστου Νικολόπουλου με πολλούς τραγ Υπάρχει μέσα και αυτό το τραγούδι όταν, έρχο, όταν έρχονται φίλοι μου Κάπως αλλιώς Θα το δω και θα σας πω Έτσι σ' αγάπησα Το ερμηνεύει αυτό και στα live του Και το έχει ξανακάνει η επιτυχία Και ο Κώστας Μακεδόνας αυτό το τραγούδι Τις αγάπησα σαν όνειρο γλυκό που δεν τελειώνει Κι όταν στα χέρια μου σφιχτά σε κράτησα Είδα καινούργια εποχή να ξημερώνει Έτσι σ' αγάπησα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 σαν να πουλάκι με στο χιόνι με το φιλί μου το γλυκό σαν άστησα είδα τον κόσμο ξαφνικά να μεγαλώνει έτσι σ' αγάπησα έτσι σ' αγάπησα, έτσι σ' αγάπησα. Κι όμως με πρόδωσες και ζω συνέχεια. Με μια πορεία, Άνισον όνειρο μέσα στα όνειρα και ένα ταξίδι μου στη φαντασία. Έτσι σ' αγάπησα και όμω με πρόδωσες και ζω συνέχεια με μια πορεία. Ανισουλή, νοικο μέσα στα όνειρα, και να ταξίδι μου στη φαντασία. Έτσι, σαν μια μικρή αναφορά στον ηλεκτέρυ χαψιάδη που έφυγε πριν λίγε μέρες Εδώ είναι η καλήχθε μας Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα Είμαστε, Ήταν η πρώτη μας συνάντηση μετά από πολύ καιρό και Ευχαριστούμε που είστε μαζί μα, παρέα μα, και του φίλου που μου κάνετε παρέα στο Δημάτιο Επικοινωνίας και τον Γιώργο και τον Γιώργο 2, και τον Πάνο, και την Άντζελη, και τον Στέλιο, και την Τένια, του φίλου που ήρθαν και έφυγαν, εσά που είσαστε μαζί μα και μα ακούτε, εσά που θα μα ακούσετε αργότερα όποτε έχετε χρόνο. Ηχογραφημένου τον ανέβει η εκπομπή, και να είμαστε καλά το επόμενο Σάββατο εδώ με τα τραγούδια του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Τι εύχομαι για αύριο, μια που είναι εκλογέ και πέσαμε πάνω του. Εύχομαι η φαντασία, επιτέλου, κάπου, κάπω, με έναν τρόπο να έρθει την εξουσία και να κάνει τα μαγικά της τα θαύμα της. Καληνύχτα παιδιά, ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Οι <σομήλια> παγναμμάδες <σομήλια> <σομήλια> Να παίζουν δίλαν το πιτερχάμι Οι το με τα γλαρίνα και τα ταούλια Να παίζουν γιες, να παίζουν γιες στην βρίζα, κάλεσε το καλό ριφέρ δώσ' την πουγγάδα, στην εφορία γράψε ένα στο ασανσέρ, στο ασανσέρ Ξεγάζει με το μυαλό σου, βάλε ταχύτητα με την καρδιά η φαντασία στην εξουσία, δώσε τα ρέστα σου για μια βραδιά, για μια βραδιά. Φιέστο τραγωδιστά! Επ! Τι έγινε! Τι λες! Τι λέω! Είναι... Φιέστο τραγωδιστά! Γιατί πιέστο τραγωδιστά! Γιατί είμαστε στο κοκτέλο Web Επιλεγμένα Σάββατα, στη 6 το, το απόγευμα! Θεματικές εκπομπέ Με αληθινά τραγώδια! Θα περιμένουμε στην παρέα μα στι 6 το απόγευμα. Στο κοκτέιλ βεμπρέδιο, στο πέστου τραγουδιστά. Πιέστο